Καλησπέρα σας, ένα προβληματάκι λίγο στη σύνδεση, αλλά εντάξει το τακτοποίησα <laughs> Τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε όλοι σας και καλή ακρόαση Καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα καλά παιδάκια της παρέας, τα διαλεχτά παιδιά ε. Πέμπτη βράδυ και σήμερα, μερη όμικρον με τα σκονισμένα διαμάντια μαζί σας Από το ραδιόφωνο του Music Heaven Ευχαριστούμε το Χόρχε που μας κράτησε συντροφιά την προηγούμενη ώρα Ήτανε και έκπληξη σήμερα, μας είχε και αρκετό ελληνικό Και εγώ τουλάχιστον το, το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα Αλλά και το συμπέθερο για το αφιέρωμα που έκανε προηγουμένως στην πόλη Πάνου. Στη δική του την εκπομπή ήταν πολύ ωραία, ακούγα από μακριά βέβαια Πολύ χαίρομαι κάθε φορά που σας βλέπω εδώ, ε. βλέπω το τιμάτε το κουτούκι μας ε. <laughs> Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί η παρουσία σας δείχνει ότι αγαπάτε και εσείς το ρεμπέτικο όπως και εγώ Και έτσι όλοι μαζί το στηρίζουμε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της μουσικής μας ιστορίας που το πολεμήσανε τόσο πολύ ωστόσο αυτό άντεξε έτσι, επιβίωσε, υπήρξε και θα συνεχίσει να υπάρχει όπως υπάρχει κάθε τι λαϊκό, ανθρώπινο γνήσιο που βγαίνει μέσα από την ίδια τη ζωή. Πάμε στο πρώτο μας ε, τραγουδάκι ε, που σήμερα τιμή ένα και θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Πολυπάνου, για να κάνουμε και μισμιά μια αναφορά στην ε, μεγάλη αυτή η οποία έφυγε, έφυγε πρόσφατα. ή να μας κάνει μια ζωή με τα ανηρήματα κι αν και γλέτσες, περνάει σαν βδομάδα. κι αν τυχεινάσαι και γλέτσες, περνάει σαν βδομάδα. Σες κι η ακρόνια πρέσοι, λίγο να σε παρεις διό μας τα γενις, λίγο να σε παρεις διό μας τα γενις, να κρατούσες κι η ακρόνια. Και να περνάμε παράτα, να μην φεύγαμε μάρις. να κρατούσες κι η Να μας κάνει μια ζωή γιατί πότα δεν φτάνει Τι να προλάβεις να χαρείς σε ένα μικρό σεριάνι Τι να προλάβεις να χαρείς σε ένα μικρό σεριάνι να κρατούσες χιλιά χρόνια δεξοί, λίγο να σε καριστειώμασταν και νεί. Λίγο να σε καριστειώμασταν και εμείς. Να κρατούσες χιλιά χρόνια δεξοί, και να περνάμε παράτα, να μην φεύγαμε νωρί. Τι να μα κάνει λέει μια ζωή δεν φτάνει ημάδα και αν τύχει να είσαι και γλετζέ, τότε περνάει σε εβδομάδα. Ε, ωραία λόγια. Και γενικά όλο το τραγούδιας. α πούμε, αλλά και το πρόβλεψε ότι θα είναι. Ότι θα φεύγε. Εντάξει δεν ήταν και πολύ μικρή βέβαια αλλά μπορούσε να δώσει νομίζω ακόμη. Ώρα της καλή όπου πήγε και όπου βρίσκεται. Την αγαπάμε και θα την εκτιμούμε και στο μέλλον ανάλογα. Λοιπόν εδώ πέρα βλέπω είστε ο Καριοφίλης, ο Σκόλακας, ο Νίκος, η Κράκεν... Ο Παναγιώτης, ο Κωνσταντόπουλος Ο Πανζού, ο Παντελής μας Ο Γιοργάκης, ο Σκάρπας Με την αριστεία του φυλάκια Ο Ορφέας Ο Μιούζικ Η Αλκιόνη, ο Χόρχε Για να δω είστε άλλοι και στο δωμάτιο Που δεν σας βλέπω εγώ από εκεί πέρα Η Όλγα Πάτρα Η Ελένη <χω> Και Από τα παιδιά από την άλλη παρέα Δεν ξέρω ποιοι είστε, βλέπω σα αριθμό μονάχα σα βλέπω. Ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε και με στηρίζετε. Ευχαριστώ. Σήμερα σκέφτηκα ανάμεσα στα τραγούδια που θα βάλω να ακουστούν και κάποια στοιχεία για τι αντιδράσεις που είχαν οι άλλοι συνθέτε, οι λεγόμενοι ευρωπαϊκοί όταν μπήκε στη δισκογραφία το ρεμπέτικο. Αλλά επίσης και για το ρόλο των εταιριών, ή μάλλον καλύτερα της μαφίας των εταιριών, όπως, όπως τη λέγανε οι ίδιοι. Ε, τα στοιχεία είναι από τη βιογραφία του Γιάννη Παπαϊωάννου, την οποία επιμελήθηκε ο Χατζιδουλή. Ο Παπαϊωάννου λοιπόν λέει τα πράγματα με το όνομά τους ε, και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Δόμπρα και σταράτα» και θα ξεκινήσει τις μαρτυρίες του σχετικά με τις πρώτες προσπάθειες του Μάρκου να βάλει το Μπουζούκι σε δίσκο και την αντιμετώπιση που είχανε, όπως είπα από τις εταιρείες και το πόλεμο που τους έκαναν οι τραγουδιστές της ευρωπαϊκής μουσικής. Στο Μελινάκι, την Αλεξάνδρα μας Στο δωμάτιο επικοινωνίας Γεια σου Σάβα ε, Ξέρω ότι είναι από τα αγαπημένα σου Το πως θα περάσει η βραδιά ε, Συνήθως ο, Ό,τι τραγούδια ζητάτε Ή γράφετε ότι ξέρω εγώ Μ' αρέσει αυτό Το, το θυμάμαι από όλους Γενικώς. Και όταν κάνω έτσι βάζω τραγούδια Επειδή δεν έχω την ευχαίρεια να βάζω παραγγελίες Φροντίζω αυτά που βάζω να είναι τραγούδια που έχω προσέξει Ότι αρέσουν σε όλους εσάς Γεια σου και ένα Στέλλα Ντροπαλέ επισκέπτη που γράφεις μόνο Στέλλα Δεν ξέρω ποια είσαι Υποθέτω η Στέλλα L ε? Και κάποιος μου λέει Γεια σου Μέρη Πρώτη φορά σε ακούω λέει, και μ' αρέσεις, και εμένα μου αρέσει που μου γράφεις εδώ Αλλά θα μου άρεσε περισσότερο Αν ήξερα ποιο είσαι Καλώς ήρθατε Λοιπόν συνεχίσω Και από εδώ και πέρα ό,τι διαβάζω Γιατί τα διαβάζω όλα αυτά έτσι ε, Είναι ό,τι έχει πει ο Παπαϊωάννου. Λέει λοιπόν Άμα κάτσω και πω Τι τράβηξε ο Μάρκος Για να κάνει τον πρώτο δίσκο με τον μπουζούκι Δεν θα τα πιστεύει άνθρωπος Εκατό φορές πήγε ο άνθρωπος Και τον κοροϊδε Ξαναέλα και πάλι ξαναέλα και κόντρα ξαναέλα Χαρά στην υπομονή του, ήρωας λέμε Γιατί δεν το αποφασίζανε να κάνουνε δίσκο με μπουζούκι Φοβόντουσαν την κατακραυγή του κόσμου Τον ένανε τον άλλονε Ξέρετε τι γινότανε, εχθροί μα όλοι Και αν το αποφάσισε ο γερομάτσας ο Μήνος Ήτανε γιατί ήθελε να κάνει ας πούμε μια δοκιμή Ήτανε επιχειρηματίας αυτός αλλά έπαιξε και ένα ρόλο και η κουβέντα του περιστέρι ο οποίος έκανε κουμάντο τότε στην εταιρεία. Amen. Yeah. Μα απόψε στο δικό της το Κι όπως μου, θα γύρι, θα μου τα κοιταμισκώ. Κι όπως Υπότιτλοι <σταλεί> <σταλεί> AUTHORWAVE <σταλεί> <σταλεί> Πού είναι τώρα Ευχαριστώ πολύ νίκο Βη ε, Στέλλα, ναι, σε σένα πήγε το μυαλό μου, κατάλαβα ότι είσαι εσύ Και γεια σου και σένα φίλε μου Κώστα από Γερμανία Πρόλαβες γύρισε σε σπίτι <laughs> Μιλάγαμε προηγουμένως ότι έπαιρνε τα μηνύματα από το κινητό Αντακαλή ξεκούραση τέτοια ώρα Λοιπόν, συνεχίζουμε Λέει λοιπόν ο Παπαϊωάννου Στην Κολούμπια δεν μπορούσε να έρθει να συνεννοηθείς τότε μετά ανέλαβε ο Σαλονιό και έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά και αργότερα πήγε ο Φαλτάιτ, ο Νικολάου, ο Μισαϊλίδης, άνθρωποι τέλο πάντων που έκοβε και μια στάλα το μυαλό του. Και τότε έκανε επιτυχίε η Κολούμπια που ο μάτσα το φύσαγε και δεν κρύωνε ενώ πρώτα δεν μπορούσε να γίνει δίσκο με μπουζούκι στην εταιρεία αυτή. Μετά που πήρε φωτιά ο πρώτο δίσκο με τον Μάρκο, κάνανε και αυτή τα ίδια, βάλανε τον ππάτη, τον Γιουβάνσαού και μετά άλλου. Πρώτα υπήρχε στην Κολούμπια ο μεγάλο αυτοκράτορα που λεγόταν Λαμπρόπουλο. Λέω για τον Θεμιστοκλήτο Λαμπρόπουλο, που ήταν στην Αφάνεια, αλλά αυτό έκοβε και έραβε. Σε αυτόν δεν τόλμαγε να πάει να μιλήσει ότι θέλει να κάνει δίσκο ο Μάρκο. Δεν τόλμαγε. σατράπης τράπη και παλιοχαρακτήρα ο Λαμπρόπουλο. Του έβλεπε όλου αφιψηλού, γιατί νόμιζε ότι οι άνθρωποι που του φέρνουν λεφτά είναι υπηρέτε δικοί του. Ας ακούσουμε εδώ το τραγούδι το πρώτο που ηχογράφησε ο Μάρκος. I'm nah. Και συνεχίζει ο Παπαϊωάννου. Αυτό ο Λαμπρόπουλο, που ήταν διευθυντή στην Κολούμπια, έδιωξε αργότερα από την εταιρεία το γούναρι. Με το έτσι θέλω, χωρί λόγο. Αυτό το έκανε και σε άλλου πολλού για να μαθαίνουν οι υπόλοιποι τι γίνεται και να του κόβει ολονών τον τσαμπουκά. Αλλά ήθελε και για να κουβαλάνε το γράμμα, να του λένε τι γίνεται και τι λένε έξω στην πιάτσα. Έτσι έδιωξε μετά και τον τσιτσάνι για να του κόψει τον τζαμπουκά τάχα και να κάνει αυτά που ήθελε η εταιρεία. Ο Τζιτσάνις όμως πήγε στην Οντεόν και του στάραξε στα σουξέ, όχι παίζουμε και μετά τον παρακαλάγανε να γυρίσει. I'm το Φάνη, γεια σου Αστέρι <laughs> Ένας ντροπαλό επισκέπτης που δεν γράφει το όνομά του Με διορθώνει ότι είπα προηγουμένως ότι το εφουμέρναμε ένα βράδυ Ήταν το, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μάρκος Και με διορθώνει ότι το πρώτο τραγούδι του Μάρκου ήταν λέει, το Καραντουζένι που ηχογράφησε Πιθανό να ήταν, δεν ξέρω, εγώ έρασι με το έχω πει Δεν είμαι ούτε μουσικός, ούτε ερευνήτρια ε, αυτό βρήκα ότι είναι το πρώτο και ότι από πίσω είναι το ταξίμ. Σερφ, αν κάποιος ξέρει καλύτερα, ευχαρίστω να μα πει τι γνώσει του, να το μάθω και εγώ να το διορθώσω. Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Μεταφέρω αυτά που βρήκα, έτσι. Ε, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τα λέει ο Παπαϊωάνου, λοιπόν. Συνεχίζει εκεί που έλεγε ότι οι εταιρείε προσπαθούσαν να του διώχνανε για να του κόψουν τον τσαμπουκά. Τα ίδια λέει κάνανε και σε μένα Αλλά την πάθανε Ερχόντουσαν μετά κάθε μέρα στο σπίτι μου Για να ξαναγυρίσω πίσω Τα ίδια κάνανε και στο χιότι Ενώ στο μάτσα δεν γινόντουσαν αυτά Αυτός ήταν καταδεκτικός άνθρωπος Πιο καλός χαρακτήρας Και πιο έξυπνος Δηλαδή τι έξυπνος τετραπέρατος Αυτό μυριζότανε το σουξέ Από χιλιόμετρα μακριά Και μπορούσες να κάτσει Και να κουβεντιάσεις άνθρωπο. Παλαιός σπιτό σε τούτο το ρημάνι. Πάψα με την αγάπη μα ένα σαπάλιο βράδυ. Παλιό σπίτο, ε, τούτο, τη βραδιά, «Στο παλιό σπίτο ε, τούτο, που χωρίσαμε... «Τ' τη βραδιά την τελευταία που «Στο παλιό σπίτο που χωρίσαμε... «Τ' βραδιά την τελευταία που Μέσα στην ερήμηνη αυγή, κάτω από τα παραθυρία. Οι μαγισσέ και οι θα τα στο παλιό σπίτο που χωρίσαμε και με δάκρυα ποτάμια το φωτίσαμε. Στο παλιό σπίτο Êτουρδο που χώρισαμε και με δάκρυα ποτάμια το φωτίσαμε Να στήσει την φωλιά τη. Στην καμαρούλα τη μικρή που περνά τα φιλιά τη. Το παλιοσπίτι espíritu de tu no porísa me y va a ti de de que hago tu Εγώ όλα τα προπολεμικά μου κομμάτια, τι μεγαλύτερης επιτυχίε μου, τις έχω στην Οντεόν. Τα πιο πολλά. Δεν αφήνε εύκολα άνθρωπο να φύγει από την εταιρεία ο Μάτσας. Ευραίος ήταν ο Μάτσας. Τώρα τελευταία πέθανε. Πολλές φορές έμεινε στο σπίτι μου, εδώ στις Τζιτζιφιές, στην κατοχή, για να γλιτώσει τους Γερμανούς. Η μάνα μου τον έκρυβε. Και ο Περιστέρης επίσης και αυτός τον έκρυβε με κίνδυνο της ζωής του. Γι' αυτό και δεν τον άφησε ποτέ από κοντά του, τον Περιστέρη. <χει> Ανθρώπους να γνωρίσεις γιατί τα φάσανα της γης κι εσύ θα <ΣΣ> Καλή μου να ζήσεις, γιατί αν λαμπέρο χωρίς να πες θα σβήσεις. Κάντσε στην ιστοιχεία σου και με στη μοναξιά σου όλοι της γης να δούνε τα καλά σου. Γλυρα τα πελίμω και θα με κάνω. Και του καλοσύνη. Οι πληροφορίε μου ήρθαν. Το καραντουζένι ήταν το πρώτο τραγούδι του Μάρκου. Λάθο μου προηγουμένω που είπα το εφουμέρναμε ένα βράδυ. Οπότε το εμπεδώνω τώρα και θα το θυμάμαι. Ευχαριστώ πολύ, Φανή. Ε, να δω λιγάκι ήρθε και κάποιος ακόμη Η Κράκεν Γεια σου Κράκεν στο δωμάτιο επικοινωνίας Καλώ την ε. Και το Νικολάκη το Σκόλακα Το φίλο μας Λοιπόν ε, Συνεχίζει τώρα ο Παπαϊωάννου. Δεν ήταν μόνο η κατακραυγή του κόσμου Που έκανε τις εταιρείες Να διστάζουν να κάνουν δίσκο με μπουζούκι Ήταν και οι άλλες χαμούρες Οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών Των ευρωπαϊκών όχι όλοι βέβαια, αλλά οι πιο πολλοί. Εκβιάζανε όπως έμαθα μετά από τον περιστερί και τον Σαλονικιό, έμαθα από αυτούς, ε, εκβιάζανε τις εταιρείες ότι άμα κάνουν δίσκο με μπουζούκια, αυτοί δεν θα γραμμοφωνούσανε. Τα θεωρούσανε αλήτικα και να πούμε κατώτερη στάθμης και δώσ' του εκβιασμούς και σαμποτάζ στις εταιρείε. Πολλοί που αντιδρούσανε σε κάτι τέτοιο, στο να ηχογραφηθεί δηλαδή δίσκος με, με μπουζούκια. Ο Σακελαρίδης, ο Μάστορας, ο Γιανίδης και ο Σαβίδης γιατί είχε τα και έτρεχε. Δεν έκανε επιτυχίες, τέρματα δίφραγκα που λένε Ενώ ο ο Γούναρης μας είχε κατατοπίσει για το τι γίνεται με αυτού στις εταιρίες. Αυτά μετά βέβαια αφού κάναμε δίσκους και σου ξέ. Εγώ, ο Μάρκος, ο Χατζιχρίστος, ο Μπαγιαντέρας, ο Τιτσάνης, Μας έλεγε ο Γούναρης για τη ζήλια που είχανε για μας Ο γούναρη ήταν δικός μας, από μας ξεκίνησε Μάγκας ο Γούναρης και καρδιά μποστάνη Μόλις άκουγε για λαϊκούς συνθέτες, άνοιγε η καρδιά του και δεν χόρτενε να κάθεται μαζί μας. Τι ζωή κάναμε με αυτόν τον άνθρωπο και τι ιστορίες. Μαζί δουλέψαμε και στην Αμερική. Φίλος μου από τους καλούς και τους αξέχαστους φίλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Bye. Καλώς τον Παναγιώτη στην παρέα μας, καλώς ήταν. Και αυτή που με χαιρετάει ή αυτόν, για σου μερακλού Μερούλα Μερούλα με λέει Μέριλιν Μέρι εσύ είσαι Σαν τροπαλή επισκέπτρια σε δείχνει Λοιπόν, για όσους μπήκαν τώρα και ίσως δεν ξέρουν Ό,τι ε, ε, διαβάζω, διαβάζω είναι, του, ε, είναι η αφήγηση του Γιάννη του Παπαϊωάννου Στον Χατζιδουλή. Και λέμε για τις εταιρίες και για, τα... για τον πόλεμο που είχανε από τους συνθέτες των ελαφρών και ευρωπαϊκών τραγουδιών. Λέει λοιπόν ο... Συνεχίζει λοιπόν και λέει ο Παπαϊωάννου. Μια φορά έγραφα εγώ ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, και την ίδια μέρα έγραφε και ο Πέτρος ο Κυριακός. Είχαμε φωνοληψία την ίδια μέρα. Και τραγούδα για ένα μάγκικο τραγούδι ο Κυριακός που είχε γράψει ο Καμβίσης. Τότε γνωριστήκαμε. Και έγινε τότε και μια παρεξήγηση με κάποιον που είπε στον Κυριακό στο ότι ξεφτύλισε το επάγγελμά του γιατί ήταν ηθοποιό. Αν δεν έμπαινα εγώ στη μέση, ο Πετράνο Κυριακό θα τον κομμάτιαζε. Δεν χωνεύανε οι χαμούρε όποιον τραγούδα γελαϊκά. Τον βρίζανε. Εμά δεν μα χωνεύαν αυτοί οι ευρωπαϊκοί συνθέτε. Γιατί εμεί πουλάγαμε δέκα δίσκου και αυτοί ένα. Γι' αυτό και ζηλεύανε και μέρα νύχτα μα βρίζανε και μα σαμποτάρανε. Αλλά όμω λαγό τη φταίει, έτριβε, κακό του κεφαλιού του. Γράφτε το αυτό. Αλλά ποιο του άκουγε και ποιο του υπολόγιζε. Μετά και αυτοί που είχαν τι εταιρείε δεν του υπολόγιζαν ούτε εκείνοι, Κι ούτε σημασία του δίνανε. Διότι το φα το βρίσκανε σε εμά, του λαϊκού. Ο κόσμο ήθελε λαϊκά τραγούδια, να τα καταλαβαίνει, να του μιλάνε στην καρδιά. Και στην καρδιά του λαού μιλάνε μόνο τα δικά μα τα τραγούδια. Τα άλλα είναι να τα ακού το πρωί την ώρα που πα. στην τουαλέτα. Χόρια βέβαια από τα δημοτικά, τα οποία είναι διαμάντια, χρυσάφι λέμε. Ήταν ο Χιώτη πριν αρχίσει τα... τα τραλαλά και τα μάμπο. Λοιπόν, συνεχίζει ο Παπαϊωάνου. Εγώ δεν είχα παρτίδε με κανέναν από αυτού τους ευρωπαϊκού συνθέτε γιατί ήξερα τι καπνό φουμάρανε. Υπήρχαν βέβαια και καλά, ωραία παιδιά από δάφτου και συνθέτες και τραγουδιστέ όπως ο Γουνάρης που είπα, ο Πολυμέρη και ο Κώστας ο Ωμανιατάκη. Αυτοί ήταν φίλοι μου. Και με προσέχανε πολύ Και όλους τους λαϊκούς τους συνθέτες Άλλα περιβόλια αυτή Χωρίς κακίες και ζήλιες νύχτης προς την πόρτα σου με Δικό σου Αλεξάνδρα μου Δικό σου κοπέλα μου Χαιρετά ότι δεν δουλεύεις και είσαι σπίτι και ακούς Υποθέτω ότι είσαι ο Κωστάκης ο Λένης ε? <laughs> Καλώς τον ε, ναι. καλώς τον ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε Λέει ο Παπαγιωάν Αυτοί οι συνθέτες των ευρωπαϊκών που τους, δεν τους χωνεύανε τέλος πάντων Λέει λοιπόν, αυτοί δεν μας συγχωρέσανε ποτέ Ότι εμείς οι συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού Τους βάλαμε στο περιθώριο Κανένας δεν τους υπολόγιζε όπως είπα. Όλες οι εταιρείες όπως και τα μαγαζιά και οι κοσμικές ταβέρνες ζητάγανε λαϊκές ορχήστρες μετά από την επιτυχία που είχαμε όλοι εμείς. Και όπου υπήρχε μαγαζί με ελαφρά ορχήστρα δεν πήγαινε καθόλου καλά από δουλειά. Τίποτα. Ο κόσμος βρήκε σε εμά αυτό που ήθελε. Αυτό λέμε που ήταν δικό του. σου Και Αυτό αρέσει στο φάνη το τραγούδι. Με θυμάσαι Σε άλλωνε τα χαδιά σου σκορπά. Την καρδιά μου Και σας που τώρα με πετά Από αυτούς τους συνθέτες μόνο ένας δούλευε και μάλιστα πολύ καλά, ο Ατήκ Είχε και λαϊκό κόσμο στη μάντρα του ο Ατήκ Εκεί πέρα μαζευόντουσαν κάθε λογής άνθρωποι Αυτός ήταν μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος συνθέτης Επίσης ήταν και πάρα πολύ καλός άνθρωπος που κοίταγε μόνο τη δουλειά του Πήγα χιλιάδες φορές στο μαγαζί του Ατήκ, μου άρεζε επειδή και εγώ μικρός, πριν να πιάσω μπουζούκι, έπαιζα χαβάγια, μου άρεσε να ακούω τον Ατίκ και την ορχήστρα του. Τον Ατίκ τον έχω γνωρίσει. Thank you Και δεν μου αρέσει να διακόπτω και να μιλώ πάνω σε τραγούδια Το θεωρώ, το θεωρώ εροσίλία ειδικά σε αυτά τα τραγούδια ε, Εδώ θα διακόψω για να πω ότι το τραγούδι που είπα ότι αρέσει στο Φάνι ε, Με το Θανάση Ευγενικό και το Μοσχονά Άρεζε μου λέει και στον Νίκο τον Παπάζογλου Μου το γράφει ο Σάββας ο Σβεν στο στούντιο Γιατί ήταν φίλη αδελφική με τον Νίκο τον Παπάζογλου Τίκο! Μπορούσα να το έλεγα τώρα που τελείωσε το τραγούδι αλλά έτσι ήθελα να το διακόψω <laughs> για να το πω αυτό για τον Νίκο τον Παπάζουγλου ο οποίος είναι η μεγάλη μου αδυναμία μαζί με τα ρεμπέτικα και ο Σάββατο το ξέρει και κάθε φορά έτσι ανταλλάσσουμε κουβεντούλες πάνω σε αυτό Έχετε τι σας αρέσει το ίδιο τραγούδι σας α... Μάλλον εκείνου του άρεσε το ίδιο τραγούδι που αρέσει και σε σένα, Φάνη. Α... Νικολάκη Σκολακά Όλοι μας υπήρξαμε πασατέμπους για κάποιους έτσι Μην μασάς δεν τρέχει τίποτα Μια χαρά είναι Εμπειρίες είναι όλα αυτά αγόρι μου Εμπειρίε. Ας συνεχίσουμε τώρα παρακάτω Λέει λοιπόν συνεχίζει και λέει ο Παπα Πιο πολύ τους ευρωπαϊκούς ε, συνθέτες ε, Τους πείραζε ότι ακόμη και στα μαγαζιά που δουλεύανε αυτοί Οι πελάτες οι δικοί τους ζητούσανε και παραγγέλνανε τραγούδια λαϊκά δικά μας ναι, αυτό του ενοχλούσε πολύ περισσότερο. Δεν υπήρχε μαγαζί με, ελαφρι... με ελαφρά ορχήστρα που να μην έπαιζε τη φαλιριώτησα, την αρχόντισα και άλλα δικά μα. Ενώ εμεί δεν παίζαμε δικά του τραγούδια, γιατί δεν τα είχαμε ανάγκη. Άλλωστε δεν τα γουστάριζε και ο κόσμο που ερχόταν σε εμά. Ποιο τα ζείτε για να ακούσει ταγκό ή βάλ στον πουζουκάδικο, τρελά πράγματα. Και όλα αυτά ήταν η αιτία που μα βρίζανε μέρα νύχτα. Τέτοια κακία και ζήλια δεν την έβρισκε αλλού. Χασικλίδες μας ανεβάζανε και χασικλίδες μας κατεβάζανε. Τώρα εδώ είχαν και κάποιο δίκιο έτσι μεταξύ μας. Τα πιο πολύ ο Απόλους, ο Γιανίδης και ο Σαβίδης. Κάτι τους πήραζε φαίνεται, αυτούς ακόμα πιο πολύ. Δεν υπήρχε φάρμακο για αυτούς. Έλα, φύγαμε Και κάποιο άλλο είπε θα έπαιζε ένα καραντουζένη και ότι παίζει και μπαγλαμά ότι έπαιζε μπαγλαμά όταν ήταν φοιτητή σε κάποια σχήματα στην Πάτρα. Ονόματα δεν λέμε. Ακούει όμω. Βγήκε από το τσάτ αλλά τον βλέπω. Στον εξώστηκε, ακούει. Και εγώ αν μετάξουν κάτι. Το θυμάμαι, δεν το ξεχνάω. Είμαι Καμίλα, ε. Τα ακούς Γεια σου Κρίστες Καλώς ήρθες Στην παρέα του Εξώστη ε, Σχετικά Με την αντιπάθεια Των Συνθετών των ελαφρών τραγουδιών Υπάρχει και μία αφήγηση Του Μάκι Μάτσα Στον Χατζιδουλή, Ο οποίος αφηγείται Ένα περιστατικό που είχε ακούσει Από τον πατέρα του τον Μίνο Αμάτσα Λέει λοιπόν αυτό: Ήταν σε τέτοιο βαθμό μεγάλη η αντιπάθεια που έτρεφαν οι συνθέτε των ελαφρών τραγουδιών εναντίον των λαϊκών, ώστε δημιουργούσε συνεχώ προβλήματα στην εταιρεία. Ο πατέρα μου, όπω θα έχει ακούσει, διατηρούσε άριστε σχέσει με όλου. Αγωνιζόταν να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, στην κυριολεξία. Κάποια φορά ο Χατζη Αποστόλου, ο οποίο σημειωτέων πληρωνόταν μόνο με χρυσέ λίρε, υπήρχε σχετική συμφωνία και συμβόλο γι' αυτό. Έτυχε να έχει ηχογράφηση την ίδια μέρα με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Μόλις άκουσε τα τραγούδια του Βαμβακάρη, κοκκίνησε και εκνευρίστηκε σε αφάνταστο βαθμό. Μέχρι που γύρισε και είπε στον πατέρα μου ότι αποτελεί ντροπή και για το τραγούδι και για την εταιρεία η ηχογράφηση αυτών των αλήτικων τραγουδιών. Όπως καταλαβαίνεις η στιγμή ήταν πολύ δύσκολη για τον υπεύθυνο της εταιρείας και ο πατέρας μου δεν έκανε τίποτε άλλο από το να προσπαθήσει να τον ηρεμήσει και πρέπει να τονίσω ότι όλοι αυτοί οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών ποτέ δεν συγχώρεσαν τον πατέρα μου ε, την απόφασή του να εκδώσει πρώτος δίσκους με μπουζούκια. Γεια σου Ολγάκη στο Δωμάτιο Επικοινωνίας. Καλώς Και για να συνεχίσουμε να επανέλθουμε μάλλον στον Παπαϊωάννου λέει αυτός Τόσα χρόνια στο Πάλκο εμείς τι κάναμε 40 χρόνια εγώ, ξενύχτια και αγώνε. Ένα σπίτι κατάφερα να κάνω με τρεις αμερικέ λεφτά Τρεις φορές μόνο πήγα στην Αμερική Ξέρετε τι είναι τρει φορέ Αμερική τρει φορές ο Γολοθάς του Χριστού ένα σπίτι όλο και όλο... Και αυτό με αίμα και τίποτα άλλο... Και ο Τσιτσάνις τα ίδια... Τόσες επιτυχίες, τόσα σουξέ... Χιλιάδες δίσκοι... Τόσα λεφτά στο πάλκο... ολόκληρε περιουσίες... Λεφτά που τα πήρανε αυτοί με τις εταιρείες... Και αυτοί που δεν έχουν ούτε ιερό... Ούτε όσιο... Από εκεί που σου κάνουν υποκλήσεις... Όταν μπαίνει στα γραφεία τους... Εκεί ξαφνικά δεν σε ξέρουν Και δεν σε αφήνουν να περάσεις ούτε τα τα ξέρω εγώ αυτά από πρώτο χέρι γιατί τους έχω ζήσει μια ζωή ολόκληρη και ξέρω τι καθήκεια είναι όλοι τους. λοιπόν η φιλάνε του αλίπας από πάνε, κάρα φιλάνε του αλίπας. Φαντάζει τη του και τι παίρνουνε μπροστά του. Να τι βάλει να πορέσουν και ποιον και να του πιέσει. Άρχιλε δε να πομάρει μέχρι να γες να πουμάρι με κατήσηη τουρκικό και χανούμια να χρέ Μαργύλεδες με βουζούχια Μ' αγκαλιές και με me Μαργύλεδες με βουζούχια Μ' και με παιδιά Μια δικιά μας παλιά μεγάλη τραγουδίστρια, που τώρα τελευταία δυστυχούσε Πήγε για βοήθεια σε μια εταιρεία και δεν της δώσανε σημασία Ναι σου λέω, δεν την αφήνανε να μπει ούτε μέσα, καθίκια. Και της είπανε μάλιστα να σφουγγαρίζει τις σκάλες άμα θέλει και κάτι τέτοια Τα οποία εγώ τα άμαθα μετά Και βεβαίως δεν είχα άδικο που όταν είδα κάποιον από αυτού Τον επλάκωσα στον πινελίκι Αλλά ταυτή αυτονών δεν υδρώνει από τέτοια Το σου λέω. yes mou και ξεφτέρια. Μουσική Θέλω να χασήτρω φιά. Τον αργήλε στα χέρια. Μουσική Θέλω να χασήτρω. Τον αργύλε στα χέρια <Τι> Είχαμε ένα ατύχημα με τον σερβερ, με πέταξε και ξαναμπήκα ε, Όσοι ακούτε κάντε ένα refresh, δεν τελείωσε η εκπομπή Πάντα χαιρετώ πριν τελειώσει η εκπομπή, ποτέ έτσι απότομα ε, Κάντε ένα refresh και θα ξανακούσετε Έλεγα λοιπόν και εγώ μιλούσα βεβαίως και εσείς δεν ακούγατε, θα τα ξαναπώ ε, Συνεχίζω την αφήγηση του Παπαϊωάννου μια δικιά μας παλιά μεγάλη τραγουδίστρια που τώρα τελευταία δυστυχούσε πήγε για βοήθεια σε μια εταιρεία και δεν της δώσανε σημασία. Ναι σου λέω δεν την αφήνανε να μπει ούτε μέσα. Καθήκια. Και της είπανε να σπουγγαρίζει τις σκάλες και κάτι τέτοια που όταν εγώ τα άμαθα αργότερα είχα δίκιο όταν είδα κάποιον από αυτού και τον επλάκωσα στα πινελίκια. Αλλά το αυτή τους δεν υδρώνει από τέτοια. Το μάργιο σου λέω. Το τραγούδι δεν είναι σούπα να βάλουμε την κουτάλα μέσα στο καζάνι Ξέρω τραγουδιστή που τον θάψανε Γιατί είπε μια κουβέντα σε κάποιο κουμανταδόρο μια εταιρεία. Έσβησε μια καριέρα για ένα πείσμα και μόνο Μεγάλη δουλειά αυτά που λέω Ξέρω άλλονε που θάφτηκε γιατί δεν έκανε τα γούστα Σε κάποιον από αυτούς Και έναν άλλον που έγινε φύρμα γιατί του τα έκανε τα γούστα Βρωμιά για να κρατάς τη μύτη σου ένας τόλμησε να ζητήσει λεφτά κάτι ποσοστά λίγα ίσα ίσα για να ζήσει και τον εστήλανε από εκεί που ήρθε. <Καισίες> <Καισίες> <Καισίες> Στον Γιάννη, το Δέο. Καλώς τον ναι. <laughs> Συνεχίζουμε. Από τις εταιρείε δεν πρέπει να ζητάς τίποτα παρά μόνο να παίρνει τα, τα ψίχουλα που σου δίνουν. Όποιο τολμήσει και ανοίξει το στόμα του για να απαιτήσει κάτι, θα το μετανιώσει. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί αυτοί που είναι στις εταιρείε, όταν σηκώσει κεφάλι, δεν στο συγχωράνε ποτέ, όποιο και να είσαι Πάρε παράδειγμα το στέλιο τον Καζαντζίδη. Και βγάλε συμπέρασμα. Μόλι του κουνήθηκε λιγάκι και είπε ο άνθρωπο ότι δεν του αρέσει να δουλεύει τζάμπα, τον ευάλανε στο μάτι. Και είπανε ότι αυτούν πρέπει να του κόψουμε το τζαμπουκά γιατί ξυπνάνε και οι άλλοι. Καταλάβατε. Γιατί όλοι αυτοί που έχουν τι εταιρείε τα λένε μεταξύ του. Και μαζί όλοι παίρνουν αποφάσει για το τι και το πώ θα γίνει στο τραγούδι. Μαζί. Εδώ εγώ ήμουν αφιμάρα και πάλι θέλανε να μου κάνουν τα δικά του. Τότε πριν από 20 χρόνια. Thank you. Συνεχίζει ο Παπαϊωάννου. Τα ίδια κάνανε και του Τσιτσάνι και όλων των άλλων. Θέλανε ντε και καλά να επιβάλλουν το δικό του και τα κέφια του. Στα δικά μου τραγούδια θέλανε να μου υποδείξουν τον τραγουδιστή που θα τα έλεγε. Τρελά πράγματα δηλαδή. Λε κι εγώ δεν ήμουν υπεύθυνο και δεν είχα γνώμη. Αλλά του έστειλα στο διάολο πολλέ φορέ και του είπα ότι εγώ θα κάνω κουμάντο στα δικά μου. Έτσι έκανε τον Καζατζήτη τραγουδιστή, μια και λέγανε πω δεν είναι κάνει ούτε για να γκαρίζει. Λόγια του γέρου Μιλιόπουλου ήταν αυτά που έλυνε και έδαινε τότε ε, στην Κολούμπια και η γνώμη του πέρναγε Ο γέρο Μάτσας δεν ήταν έτσι, είχε πιο πολύ μυαλό από όλους αυτούς και άκουγε με προσοχή τι έλεγε ο συνθέτης Εμένα με αγάπαγε πολύ ο γέρος μάτσα. Όλα αυτά λοιπόν μου φουντώνανε το μυαλό, αηδίασα και θέλω να τα παρατήσω Μπαλντάω σου λέω με δάφτους Πρέπει να βλέπει εταιρείε και να φτύνει. Ούτε πρέπει να έχει παρτίδε με αυτού, για να μπορεί να είσαι ήρεμο και σωστό άνθρωπο. Θυμάμαι τότε, 49 με 50, που έγινε φασαρία στις εταιρείε με τα συμβόλαια, δηλαδή θέλανε να κάνουν ένα πράγμα που ο καλλιτέχνης όταν έφευγε από μια εταιρεία, να έπαιρνε το χαρτί ότι δεν είχε άλλε υποχρεώσει με την εταιρεία. Και μόνο τότε μπορούσε να κάνει καινούριο συμβόλαιο με άλλη εταιρεία. Healthy required Συμπρέμπα πέσα, κι όποιο κέντρο κι έναν τόπο μέσα Θα μου πας κι αν Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπάρχουν μηνύματα ότι δεν μπορούν να ακούσουν συνέχεια την εκπομπή διάφοροι φίλοι Ακούν συνέχεια λέει το πρώτο τραγούδι Βεβαίως έχω πει να κάνουν ριφρές, να βγουν, να ξαναμπούν Αλλά δεν ξέρω τι έχει συμβεί Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο σέρβερ με πέταξε προηγουμένως Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί παραπονιούνται ότι περνούσαν καλά λέει, και χαλάστηκαν Πραγματικά λυπάμαι. Ε, εντάξει, εγώ θα συνεχίσω την εκπομπή και όποιο θέλει θα την ακούσει σε κονσέρβα μετά. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Διαδίκτυο είναι, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε λοιπόν με την αφήγηση του Παπαϊωάννου και λέει ότι οι εταιρείε τα είχαν κουβεντιάσει μεταξύ του. Αυτό δηλαδή με το να παίρνει χαρτί από τη μία, ότι είσαι ελεύθερο για να μπορέσει να πα σε άλλη, τα είχαν κουβεντιάσει μεταξύ του να κάνουν κάτι τέτοιο. Γιατί ήρθε η Στέλλα η Χασκήλ, στην Κολούμπια και είπε ότι το συμβόλαιό τη στην Οντεόν τελείωσε Και άρχισε να τραγουδάει στην Κολούμπια και να κάνει σουξέ Δεν είχε τελειώσει όμως το συμβόλαιό τη και ο μάτσα που είχε την Οντεόν έβαλε δικηγόρου και άρχισε να σταματάει τους δίσκους της Χασκιλ. Αυτό ήταν η αιτία να πούμε που είπανε να παίρνουν χαρτί ότι δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις με την προηγούμενη εταιρεία τους η Χασκίλτα δημιούργησε αυτά γιατί τότε τσακώθηκε με τον Περιστέρη που έκανε κουμάντο στην εταιρεία του Μάτσα και σηκώθηκε να φύγει χωρίς να έχει τελειώσει το συμβόλαιό της. Απόψε σε θυμήθηκα ξανά, η καρδιά μου δε σε ξεχνάει Αράπηκο λουλούδι μαγικό κι όνειρό μου μεθυστικό εσύ να λησμονήσεις μια πενταμορφή που θα αγαπήσεις κι όσα έζησες μ' να σβήσεις να την αρνηθείς θα σε σαν το κύμα τα σε κυνηγάει το κρίμα την σειρά σαν πασχετήμα θα να την άρνηθείς θα σε δέρνει σαν το κύμα σκέρα το τρίμα και με τη σειρά σου θα σε δύμα, θα το πληρωθείς Οι σερβερ είναι εναντίον μου σήμερα <laughs> Δεν πειράζει Δεν πειράζει τι να κάνουμε Συμβαίνουν αυτά με μόνο για τους φίλους Που μου στέλνουν μηνύματα Ότι ε, χάλασε το κέφι τους Πραγματικά λυπάμαι παιδιά μόνο για σας Εγώ θα συνεχίσω Βλέπουμε Λοιπόν λέει ο Παπαϊωάννου, Εγώ εκεί στο Παπαϊωάννου, επιμένω Λέει λοιπόν ο Παπα ότι οι συνθέτες όλοι τότε δεν αντιδράσανε Κανένας από αυτούς, ούτε και ο Τσιτσάνης Εννοεί για το χαρτί που τους που απαιτούσαν να τους πάνε ότι, έχουν, ότι είναι ελεύθεροι, αποδεσμευμένοι από την προηγούμενη εταιρεία Λοιπόν λέει ότι δεν αντιδράσε κανείς ούτε ο Τσιτσάνης ο, Του οποίου του παίρνε για να πει μια κουβέντα Τα βολεύανε καλά με τις εταιρείες και δεν θέλανε να ανοίξουν προηγούμενα Τα γνωστά λέει δηλαδή Πήρε το χιότη και πήγανε στο Λαμπρόπουλο, του είπαμε ότι όλα αυτά είναι πράγματα αντικαλλιτεχνικά και ότι εμεί δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε. Δεν είμαι υποχρεωμένο να σου φέρω χαρτί, ότι είμαι ελεύθερο από άλλη εταιρεία. Ότι αυτά είναι συγχωροχάρτια που εγώ δεν τα γουστέρω καθόλου. Μετά πήγαμε στο Μάτσα και κάναμε την ίδια κουβέντα. Μα απαντήσανε ότι αυτό θα κράταγε είτε θέλαμε είτε δεν θέλαμε. Δηλαδή τα ηλίκια. Και κράτησε. Γιατί δεν είμαστε ποτέ όλοι ενωμένοι για να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε στι εταιρείε. Ο καθένας κοίταγε την πάρτη του και από εμά δηλαδή και δεν υπολόγιζε τους άλλους. Αφού πριν να πάμε στο Λαμπρόπουλο να του πούμε αυτά που θέλουμε, αυτός ήδη ήξερε ότι θα πάμε και τι θα του πούμε. Ναι, σου λέω, το ξερε, γιατί τον ειδοποιούσαν τραγουδιστές και συνθέτες από εμά τους ίδιους, ρουφιανιές δηλαδή μεταξύ μα. Του ξέρω, έμαθα αμέσω ποιοι κάνανε αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα ο τραγουδιστή του είπε και τι ακριβώ είχαμε κουβεντιάσει μεταξύ μα, γιατί η κουβέντα έγινε στον παράκι του Μάριου. Έκανε πολλά τέτοια αυτό. Από παλιά ήξερα τι ήταν, ε, και τι κανόνιζε πίσω από την πλάτη μα. Αλλά άστονε, τα είδαμε τα χαήρια του και αυτού Ο Διονυσίου έγινε τραγουδιστή γιατί το άξιζε. μεγάλος τραγουδιστή. Οι άλλοι, ξέχνα τους. Όλο λόγια και κούνημα. Χιλιάδες μεροκάματο και προσφορά μηδέν Η λαρά σου λέω Κάποτε θα καταλάβουν ότι ήταν περιστα... πε... περαστική από αυτό το περιβόλι που λέγεται λαϊκό τραγούδι Μπήκανε στο έτοιμο μποστάνι, τσιμπήσανε, φάγανε ό,τι μπορέσανε Και πήγανε από εκεί που ήρθανε Να γιατί λέω ότι οι εταιρείε φταίνε για όλα Γιατί αυτοί φτιάχνουνε και αυτοί χαλάνε τραγουδιστές Γεννάνε, θάβουνε και ανασταίνουνε τραγουδιστές Το στενό. Πήρα το μόνο πάτι. Γιατί έχω την καδούλα μου από πληγές και μάτι. Βαδίζομαι παραπονό και χύνω μαύρο δάκρυ χωρί να ξέρω. με βαλί Παντέρυμο για πολλού και χασμένος, καρδιά, και per Θοδωράκι, γεια σου στο δωμάτιο που μπήκες Καλώς ήρθες Δεν σε χαιρέτησα γιατί ήμουνα έτσι λίγο Αγχωμένη με τα Διάφορα που έκανε ο σέρβερο Αλλά εντάξει τώρα Ηρέμισα λιγάκι και σε χαιρετώ Και συνεχίζουμε Πάμε με αυτά που έλεγε Που λέει μάλλον ο Παπα Ιωάννου. Στο Χατζηδούλη τα έχει πει όλα αυτά Και εμπεριέχονται στο βιβλίο Ντόμπρα και Σταράτα που έχει βγει οι εταιρίες δεν θέλουν ένα καζαντζίδι να τους κάνει γυμνάσια Θέλουνε καμιά δεκαριά από αυτούς να υπήρχαν Και τότε τα λέμε Μην αξιώσει ο Θεός άνθρωπο να μπλέξει με εταιρίες. Τον στίβουνε σαν το λεμόνι Και μετά τον πετάνε Όχι παίζουμε δηλαδή Εδώ τον Μάρκο και τον κάνανε ένα σκουπίδι Δεν τον αφήνανε να πατήσει τα σκαλοπάτια τους που αυτό του έκανε εταιρείε. Τα ίδια κάνανε και σε άλλου. Ρώτα την Πέλου ξέρει πολλά να σου πει από αυτά. Γιατί και αυτήν τη κάνανε πολλά και τα ξέρει. Εντάξει, οι εταιρείε είναι επιχειρήσει, το ξέρω. Αλλά υπάρχει και μια διαφορά στι επιχειρήσει και στο να κάνουμε καλλιτεχνία και να συνεχίσουμε την ιστορία τη λαϊκή μουσική. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει που το έχουμε όλοι ανάγκη. Πρέπει να γίνει σχολή λαϊκή μουσική. Ναι, σχολή λαϊκή μουσική. Για να βγούνε σωστοί με γνώσεις για δουλειά όλοι οι νέοι που θα αντικαταστήσουν εμάς τους παλιούς να μπει στη μέση το κράτος και οι εταιρείες αυτοί που μπορούν να προφυλάξουν το λαϊκό τραγούδι κανείς άλλος και εκεί να μαθαίνουν τα λαϊκά, τα όργανα και την τέχνη τους, τα μυστικά τους και όποιος νέος βγαίνει στη δουλειά να έχει ικανότητε, η είναι ή τραγουδιστής ή στιχουργός. Αλλιώς να κάθεται στο σπίτι του ή να κάνει όποια άλλη δουλειά θέλει, εκεί δηλαδή που αξίζει. Όχι πήρανε όλοι από ένα μπουζούκι ή ένα άλλο όργανο, μάθανε τις νότες και μέσως παριστάνουν τους συνθέτες και τους μεγάλους μουσικούς. Αυτά είναι έσχοι. Για. διαβάζω είναι από το βιβλίο Ντόμπρα και Σταράτα που έχει, που έχει δώσει μια όχι συνέντευξη, την βιογραφία του δηλαδή έχει κάνει καταθέσεις ο Παπαϊωάννου στον Χατζηδουλή δεν τα λέω εγώ οπότε αυτό που λες Θοδωράκι, λιγάκι απίθανο να γίνει δεν σας και τίποτα από αυτά που λέω εγώ αυτά ε, υπάρχουν, κυκλοφορούν και καλό θα ήταν να τα διδάσκουν αυτά στα σχολεία που πάντα παιδιά και μαθαίνουν μουσική. Να ξέρουν τι συνέβαινε παλαιότερα σε αυτού οι οποίοι στρώσανε το δρόμο για να τον βρουν έτοιμο η σημερινή. Λέει λοιπόν ο Παπαϊωάνου στη συνέχεια: Κακό δρόμο έχει πάρει τούτο το τραγούδι και κανεί δεν το βλέπει. Ή το βλέπουνε και κάνουνε την κορόιδα. Γιατί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τι αειδίε που μα σερβίρουν οι εταιρείε και τα τσιράκια του. Μέχρι πότε. Κάποιο πρέπει να βάλει μια τάξη Εδώ φτάσανε στο σημείο τραγουδιστές Που τους πήραμε από το χεράκι Και τους βοηθήσαμε και τους αναδείξαμε Να μην μας τραγουδάνε τραγούδια Και ξέρετε γιατί Γιατί θέλουν να παίρνουν Πιο πολλά ποσοστά από μας που γράψαμε τα τραγούδια Θέλουνε δηλαδή να παίρνουν Και τα δικά μας τα ποσοστά Γιατί βλέπει είναι εμπορικοί Και πουλάνε δίσκους Μια και ό,τι πούνε είναι πλέον σου ξέ. Όπου σε χάσα Όλα για μέχους νύσεις Σαν κάνω την αγάπη μου να μην τα πλήσεις Σαν κάνω την αγάπη μου Nambi, μην Όλος ο κόσμος ήσουνα, δεν σε δει, σέσκε το μέ, δεν μα διαβούν το Αλλάζα, μα ζητούσα. Δεν σου σκέτω κατ' A τα ελληνικά σχέδια, και λέω να και σε καλά, ούρνος να μην τα πείσει. να σε καλά, να μην Όταν ήμουνα στην Αμερική τη δεύτερη φορά... ...πέθανε η μάνα μου, όπως είπα... ...και επειδή έλειπα, δεν πρόλαβα να έρθω στην κηδεία της. Έγραψα όμως ένα τραγούδι εκεί στην ξενιτιά για τη μανούλα μου... ...και αφού έγραψα και τη μουσική, το έστειλε εδώ στην Ελλάδα... ...σε ένα τραγουδιστή φύρμα και τον παρακάλεσα να το τραγουδήσει. Άκου λοιπόν τη συνέχεια, για να καταλάβετε όλοι σας... ...ότι ο Παπα Ιωάννου δεν λέει τρίχε. Όχι μόνο δεν το αλλά έγραψε ένα άλλο τραγούδι ο ίδιος για τη μάνα που το έκανε δίσκο και μάλιστα έγινε και μεγάλη επιτυχία. Και μετά μου λένε γιατί βρίζω και στεναχωριέμαι. Και να φανταστείτε ότι αυτό είναι τον τραγουδιστή εγώ τον έκανα άνθρωπο. Επειδή δεν τον θέλανε στην εταιρεία τσακώθηκα μαζί τους και τον επέβαλα. Τα πρώτα έξι τραγούδια της καριέρας του που έγινε τραγουδιστής και φίρμα είναι δικά μου. Και αυτός δεν καταδέχτηκε να τραγουδήσει το τραγούδι που έγραψα για τη μάνα μου και το στυλ από την Αμερική, για, για να μην τυχόν και χάσει μερικές ψωροχιλιάδες ποσοστά. Τον είδα μετά από καιρό, αλλά δεν του έκανα κουβέντα. Ποτέ δεν κατοδέχτηκα να του πω ούτε μια λέξη πάνω σε αυτό. Ποιοι κέρδη να κάνει; Ποιοι δουνιά; Το πόνο του να και χουλευτάς στο χέρι και δεν του νιάζει να αγχλένουν αχ βρε του νιά μονακά αλο και δεν του νιάζει να αγλεντούν σε όπιδου νιά χει μονακά Αργιά τα ματιά του πριν πλησι. Πρέπει τα Στη συνέχεια υπάρχει και μία αφήγηση του Ροβερτάκη του Γιώργου η οποία είναι ιδιαίτερος αποκαλυπτική για τις μαφίες των εταιριών όπως λέει τους μαέστρους που έκαναν κουμάντο Εκτός από τον Παπαϊωάνου που, δια... που λέγαμε ως τώρα είναι και μία μαρτυρία του Ροβερτάκη Λέει λοιπόν ο Ροβερτάκης Εγώ δεν μπόρεσα να κάνω μεγάλο όνομα στον κόσμο Εμένα με έφαγε το όργανο, πιάνω, αρμόνιο κι μέφαγαν και οι μαφίες των εταιριών Είπα για μαφίες ε Προπολεμικά και αργότερα Σε κάθε εταιρεία Εξών από το αφεντικό Υπήρχε και ένας μαέστρος που έκανε κουμέν, κουμάντο Οι περισσότεροι από δάφτους Ήταν στα Ο γερομάτσα ήταν τίμιος άνθρωπος Και του άρεσε το, δεν του άρεσε το άδικο Αλλά δύσκολα μάθαινε τι γινότανε Και αυτό κατόπινε ορτής ε, Δεν άφηναν Τα λεχάρια να τους πλησιάσει κανένας Εμένα μαγάπαγε αγάπαγε και με εκτιμούσε Ο μακαρίτης ο μάτσα μου είχε αναθέσει πολλές ενορκηστρώσεις Και όταν ακόμα είχε μαέστρο τον Περιστέρη Στα πρώτα μου όμω βήματα δεν μπορούσα να τους πλησιάσω Πάω μια μέρα στον Τούντα, το μαέστρο της Κολούμπια Κύριε Τούντα, του λέω, θυμήθηκα ένα ωραίο τραγουδάκι Που το άκουγα από τη μάνα μου Του έχω βάλει δικά μου λόγια Ήτανε το Τελεγραφή Μτελέριμ μου απαντάει η πατριωτάκι δεν κάνει γιατί αυτό είναι τουρκικό ε, Εντάξει λέω σηκώθηκα και έφυγα Σε ένα μήνα το κυκλοφόρησε αυτός στο όνομά του Με τον τίτλο Χαρικλάκι. Ε, δεν θα βάλουμε να ακούσουμε τον χαρικλάκι του ροβερτάκι. Θα βάλουμε ένα άλλο το τραγούδι Με τον στράτο του Παγιουμτζή Το οποίο έχει ηχογραφηθεί live Στην ε, ταβέρνα του Βρανά το 1961. Είναι παλαιότερο, βέβαια, αλλά εγώ θέλω αυτή την ηχογράφηση. Πάλα, Μαριτσά, πήρε την Όταν πεθάνω θα φταίμαι Σε μια γόνια μονάχο Και διπλά το μπουζούκι μου α -α -α -α. Παρηγοριά μου να ακούω Κανείς δεν για να να να Από την Συνδύο καναβουργές, τον ίστιο τους να ρίχνουν. Όταν φυσάει ο άνεμος, α, α, α, α, Κανάμε με δροσίζουν. Βλέπω μόλις αυτή τη στιγμή να με χαιρετάει εδώ στο στούντιο ο φίλος μου Χριστάκης ο αυθεντικός Γεια σου Χριστάκη, γεια σου Δεν ξέρω αν ήσουν και πιο μπροστά είχαμε κάτι περιπέτειες με τον σέρβερ φύγαν τα άλλα τα παιδιά τέλος πάντων δεν πειράζει, εξελίχθηκε mm. Λοιπόν, για όλους εμάς που είμαστε τα διαλεχτά παιδιά της πιάτσας και μείναμε μέχρι αυτή την ώρα εδώ πέρα χαρισμένο το επόμενο τραγούδι που είναι και ο... Ο ύμνος μας, ε, ο εθνικός μας ύμνος είναι αυτός. Για μας τα παιδιά της πιάτσας. Πιβλιάτσα, γε μεν τίντρομασού, γε μεν τίντρομασού, γε μεν τίντρομασού, γε μεν τίντρομασού, γε μεν τίντρομασού, γε μεν μη Kh Είχε κανονικά εκπομπή στις 1:00. Δεν θα μπορέσει να κάνει γιατί κολλάει συνέχεια το τσάτ και γενικά δεν μπορεί να γράψει και τις βγάζει τα γνωστά προβλήματα που τη κάνει κολλήματα ο υπολογιστή τη. Γι' αυτό με ενημέρωσε και τράβηξε λιγάκι παραπίσω την εκπομπή. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Σα ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ και όλου εσά που ήσασταν εδώ. Τώρα φυσικά δεν μείνατε ούτε το, ένα, το ένα πέμπτο, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, είχανε προβλήματα και δεν μπορούσαν να ακούσουν οι υπόλοιποι Ευχαριστώ πολύ που αγαπάτε και στηρίζετε αυτή την εκπομπή Αγαπάτε το ρεμπέτικο όπως και εγώ Το είπα και στην αρχή ξεκινώντας Και κάθε φορά που το βλέπω Παίρνω περισσότερο κουράγιο και διάθεση να το συνεχίσω Πάρα πολλά φιλιά από μένα σα αγαπώ όλους πάρα πολύ Καλή σας νύχτα Είσαι βρίσκεται παντού στην ίδια τη ζωή σου, στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μας παραδείσου. Στον τόπο το δικτυακό του μουσικού μα παραδείσου.